Θέλετε να ρωτήσετε κάτι. <συμιλίδι> <συμίλισμα> Δεν άκουσα. <συμίλισμα> <συμίλισμα> <συμίλισμα> <συμίλισμα> <συμίλισμα> Εάν θεωρήσει κανείς ότι η επίγειος τιμωρία είναι ένα βοηθητικό μέσο για να αποφύγουμε την αιώνιο τιμωρία θα μπορούσαμε να μιλούμε για έναν νομικισμό, για μια προσέγγιση νομικήστική του Θεού και να κρύβεται πίσω από αυτό μια εμπαθή διάθεση του Θεού για τον άνθρωπο, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει. Θα μπορούσαμε να πούμε όμως τα συνδέοντα στη ζωή μας και τα δεσάριστα είναι παιδαγωγικά μέσα για να ενεργοποιήσουν την ύπαρξή μας για να μας δώσουν τη δυνατότητα να έχουμε μεγαλύτερη γνωστική δύναμη και καλύτερη ικανότητα να αναγνωρίζουμε την αλήθεια. Κανείς άλλος. Αλλά αυτό είναι ειδικότερο θέμα, κάποια άλλη φορά το σύντσιμο. Αυτό είναι πολύ γενικό και μεγάλο. Mm -hmm. Από την προηγούμενη φορά κανείς κάτι να ρωτήσει. και να θα μπορούσαμε να αυτά τα πράγματα θα πούνε οι νοικές φορές μας προβληματίζουν και σοβαρά να μην τα ξεχνάμε τόσο στο βρίβο για του των Λοιπόν, θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό να συνεχίσουμε κάτι συνδέεται με την προηγούμενη φορά και θα ξεκινήσουμε από ένα ερώτημα πάλι μάλλον δύο-τρία ερωτήματα <coughs> είχαμε αναφερθεί <coughs> καταρχήν είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι από την καθημερινότητά μας από την στάση ζωής που έχουμε στην καθημερινότητα αποκαλύπτεται και η διάθεσή μας έναντι της αλήθειας και από το μερικόν οδηγούμεθα εις το όλον και από το όλον εις το μερικών δηλαδή από απλά πράγματα αποκαλύπτεται η πραγματικότητά μας η στάσις ζωής που έχουμε επιλέξει σε όλη μας την αγωγή και τη συμπεριφορά φαίνεται η παιδεία μας η παιδεία μας όχι με τη στενή έννοια αλλά με την ευρύτερη έννοια. Το τι εσωτερικήν ποιότητα έχουμε, ποιες αξίες ζωής έχουμε θεωρήσει ως σημαντικές και εν τέλει ποιος είναι ο θησαυρός ζωής μας. Εάν αποσυνδέσουμε την πράξη μας, τις επιλογές μας, τις καθημερινές, από το όλον, τότε αυτό γεννά μέσα μας ή μάλλον είναι καρπός μιας εσωτερικής νέκρωσης. Η πνευματική ζωή που είναι αποσυνδεδεμένη από την καθημερινότητά μας είναι απλώς φιλοσοφία. Η καθημερινή μας πράξη η οποία δεν συνδέεται με αυτή την καθημερινοτητα μας ειναι απλως φιλοσοφια η καθημερινη μας πραξη η οποια δεν συνδεεται με αυτήν την σύνδεση με το όλον είναι απλώς μία ψυχολογική έκφραση η οποία όμως δεν είναι αποκαλύπτικη τέλος πάντων τα ερωτήματα αυτά που τίθενται είναι ακριβώς βοηθητικά για να δούμε την πραγματικότητά μας και το τι πορεία ζωής έχουμε χαράξει είναι ερωτήματα διακριτικά να διακρίνουμε τι επιλογή ζωής έχουμε κάνει μπορεί να φαίνεται ότι αφορούν ένα συγκεκριμένο θέμα αλλά αφορούν μια συνολικότερη στάση ζωής έτσι λοιπόν το ερώτημά μας είναι σε μια σχέση που φαντάζεται κανείς ή που έχει κανείς ή που επιδιώκει κανείς τι προσδοκίες έχει Τι είδου επένδυση κάνουμε Και τι περιμένουμε από μία σχέση Δηλαδή κανείς ποθεί επιθυμεί μία σχέση Και όταν λέμε μία σχέση εννοουμε μία σχέση μόνιμο γάμο Τι περιμένει κανείς Στοχό έχει τι κίνητρο υπάρχει ποιες οι προσδοκίε, αυτό θα ξεδιαλύνει πάρα πολλά πράγματα θα βγάλει στην επιφάνεια την εσωτερική μας πραγματικότητα λοιπόν το ερώτημα είναι αυτό τι Φαντάζεται κανείς είτε για τον εαυτό του ή για να μην εκτεθεί εδώ τι φαντάζεται ότι κυριαρχεί στον κόσμο ως επένδυση όταν κανείς ξεκινάει μια διάθεση σχέσης. Θα μπορούσε κανείς εύκολα να πει πως μου είναι ανάγκη η φύση του ανθρώπου το έχει η ερωτική έλξη ο φυσικός άνθρωπος απαιτεί κάτι τέτοιο και πιο ψυχρά για τη διαιώνηση του είδους αλλά πέρα από αυτά και πάνω από αυτά κανείς όταν ξεκινά ή ξεκίνησε ή έχει μια σχέση ή είναι παντρεμένος τι προσδοκίες έχει τι είδους επένδυση κάνει όταν θα έχεις κάποιαν περιουσία ξέρεις έχεις σε μέσα σου με ποιον τρόπο να την αυξήσεις και τι θεωρείς καλύτερον τρόπο επένδυσης που ο είναι η επαύξηση της περιουσίας ο πλουτισμός. Σε μία λοιπόν σχέση τι θέλει ο άνθρωπος να καλύψει τι επιθυμεί ποιοι είναι, είναι οι στόχοι του και είναι οι του. Πιστεύω, νιώθω ότι στο αρχικό στάδιο μια σχέσης ε, έτσι τουλάχιστον <laughs> κατανόω εγώ, πως την έζησα εγώ ε, η... Μπορεί κανείς να πει όχι μόνο τι ζει και τι κατανοεί αλλά τι κατανοούμε συνολικότερα ε, Να είναι συνέχεια μαζί με το άτομο γιατί αγαπά και δεν μπορεί να είναι χώρια του. Όχι όμως ε, ε, λόγω μοναξιάς και όλα αυτά γιατί εκφραίνεται η ψυχή του πώς να το εξηγήσω παρά περισσότερο. Ε, στη διάρκεια ε... είναι χαρά που νιώθεις χαρά. να είσαι με έναν άνθρωπο που αγαπάς πόσο, όπως το λέτε, και στη διάρκεια αυτό το πράγμα ε, προσδοκά να αυξάνεται γιατί το βιώνει ερώτημα πρώτο λες ότι η επένδυση που κάνει κανείς η προσδοκία είναι η χαρά η χαρά η δική μου σε πρώτο πρόσωπο δηλαδή θέτω μήπως ως κέντρο αυτής της σχέσεως αυτό που θα κερδίσω και ποια είναι η χαρά η χαρά μου δηλαδή άχ, θα ευχαριστηθώ την παρουσία τη συναλλαγή την κοινωνία με αυτόν τον άνθρωπο θέτουμε ένα ερωτήμα στον εαυτό, στον εαυτό μας δηλαδή μέσα μου φαντάζομαι Έναν εαυτό που θα χαίρει, δηλαδή σε πρώτο πρόσωπο, δηλαδή μένω στο τι θα κερδίσω. Είναι μια άλλη είδου Πού, πώς βρίσκεται, ε, μαζί, είναι εσωτερική, είναι διαφορετική. Ναι, άλλη. τι είναι αυτό, να το πω πιο απλά, που θα σε έκαμνε να χαίρεσαι, Τα πράσινα μάτια. Όχι, όχι να μεγαλώνω να οριμάζω μαζί του μέσα, μέσα στη ζωή. Ναι, να οριμάζει μαζί του, δηλαδή τι είναι, αυτό που σε, αυτή, τι είναι αυτό που μέσα στη σχέση σε κάνει να νιώθει αυτή τη χαρά τη οριμότητα μέσα στο μαζί. Το μοίρασμα θα λέγαμε. Δεν το το πείρασμα. Ποιον πραγμάτων μοίρασμα. Το πιο δύσκολο πράγμα. Σι... Της ζωής, το δυσκολίο. Και... Και αν εσύ η δυσκολία τη ζωή του. Το <Ρι> πείρασμα. Κοιτάξτε το πιο δύσκολο πράγμα σε μία σχέση είναι το μοίρασμα. <laughs> Ακούγεται εύκολο γιατί κανείς δεν καταλαβαίνει ότι θα συναντήσει δυσκολίες. Και οι δυσκολίες οι, ποιες είναι. Η σύγκρουση αυτών που θεωρεί ο καθένας από τους δύο χαρά. Αυτό που μπορεί να είναι για σένα χαρά και αυτό που μπορεί να είναι λύπη. Τι γίνεται τότε. Όχι όταν είμαι λύπη για εκείνο δεν βιώνω και εγώ. Δεν βιώνει ο άλλος τη χαρά έτσι όπως τη μενώ. Ε, μέσα και από τη λύπη μου βγαίνει μια άλλη, άλλη είδους χαρά. Δηλαδή δεν είναι η σύγκρουση αυτή που λέμε. Όταν θα έχετε διαφορετικές προσδοκίες περί χαράς που θα συγκρούονται. Για σένα είναι χαρά να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα, για αυτό να πηγαίνεις στο βουνό. Εγώ δεν εννοώ αυτή τη χαρά. Ποια χαρά, έχω... Δεν εννοώ αυτή τη χαρά. Εννοώ ένα, ένα εσωτερικό πράγμα δεν μπορώ να το αναμάσαι. Αυτό το εσωτερικό πράγμα, να με συγχωρέσετε, θέλει... αν δεν είμαι θαφελής ή αν δεν έχουμε μια συναισθηματική έξαρση έξαψή πρέπει να έχει λόγο και όνομα. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τι είναι χαρά μέσα στις σχέσεις. Είναι το μοίρασμα, το μοίρασμα όμω τι είναι ο καταστάσεων, τον ευχάριστον ή τον δυσάριστον. Όλων των καταστάσεων. Το, να, να, έχουμε, να συνειδητοποιήσουμε όμως ότι το δυσάρεστο τις περισσότερε φορέ σε μια σχέση, δεν είναι έξω από τους δύο, ένας κοινός εχθρό, αλλά τι περισσότερε εχθρός είναι ο άλλος, ο σύντροφός μου. Που συγκριώμεθα. Τότε πώς κατανοούμε την χαρά όταν θα είναι αυτός που θα μου προσβάλει αυτό που εγώ θεωρώ χαρά. Για παράδειγμα εσύ μπορεί να θες να τον εξυπρετήσεις και αυτός είναι ενδιάφορος. Ε, δεν επιμένω. για να αυτό το δικό μου σένος. Και τι κάνεις δηλαδή, ας το να κάνει, ας τι να λέει. Το συζητάμε. Δεν θέλει να συζητήσει. Είσαι κουραστική, είσαι γκρινιάρα. Πώς θα εννοήσει τη χαρά τότε. Σε έχω με το δικό του θέλω χωρίς να το αλληγήσω. Μα με αυτό το θέλω του μπορεί για σένα να το εσπράξεις ως ακοινωνισία. Έλλειψη διαθέσεως να υπάρχει σχέση. Θα θελήσει δηλαδή να είναι μακριά σου ασύβετος να μην υπάρχει επαφή μεταξύ σου. Αόριστα, γενικά, σαν θέση ασφαλώ, η χαρά είναι το μοίρασμα. Αλλά πραγματικά και πρακτικά, τι σημαίνει αυτό. Όταν το θέλω του άλλου είναι συγκρούμενο, συγκρούεται με το δικό σου θέλω. Κανεί φανταζόμενο λέει: Σου λέει, εντάξει, τι δυσκολία θα είναι. Θα είναι τι περισσότερε αυτό που δεν χωνεύει. Είσαι θα θέλει κουβέντα και αυτό θα θέλει τηλεόραση. Είσαι αν θέλει σαν και αυτό λέει: Παράτα μα. Λέμε τώρα. Σε αυτές τι περιπτώσεις λοιπόν που είναι συγκρούμενα αυτά τα δύο πως μπορεί κανείς να εννοήσει την χαρά και τη σύνδεση και πως μπορεί να υπάρξει σύνδεση Για να μην όμως μακρηγορούμε έχουμε μια βάση και μια αρχή και το ερώτημα μου εξακολουθεί να υπάρχει Αν τη στιγμή που λέω είναι χαρά δηλαδή χαρά τι είναι ότι παίρνω κάτι που με ευχαριστεί λαμβάνω κάτι που με ικανοποιεί μου εξασφαλίζει μία συναισθηματική αυτάρκεια, Ικανοποίηση και ασφάλεια Τι Και πώς, αν είναι κάτι άλλο Από πού θα αντιλήσω τη δύναμη και το λόγο Αυτό το κάτι άλλο Να μην με κάνει νευρωτικό Αλλά να με αναπαύσει Γιατί τι περισσότερες φορές ο άνθρωπος φαίνεται καλός Προσφέρει πάρα πολλά πράγματα καλά Και λες τι καλός Αναυστεί βολικός Και στο τέλο. Αρχίζει να τα χάνει, να είναι ένα άνθρωπο που πιοέζει, μπορεί να κουμαντάρει τα συναισθήματά του και έχει θυμό, οργή, εντάσει καταστάσει. Σε αυτέ τι περιπτώσει είναι γιατί ο άνθρωπο είτε έμαθε από την οικογένεια είτε από την εκκλησία να είναι βολικό και καλοκάγαθος και καταδεκτικό και σκύβει διαρκώ το κεφάλι, χωρί να έχει γνώση αυτού του πράγματο, είτε γιατί νιώθει μια βαθιά μειονεξία μέσα του που δεν τολμάει να έρθει σύγκρουση με τον άλλο. Αυτή λοιπόν η απόστηση της δικής μου επιθυμίας δεν είναι χριστιανική πράξη και για άλλο λόγο γιατί καθυλώνει τη σχέση στο τίποτα Δεν εξελίσσεται η σχέση, δεν αποκαλυφθεί ο καθένας δεν εκθέσει τα συναισθήματά του και δεν έχει διαχειριστεί σωστά τα συναισθήματα και τις σκέψεις του σε αυτή λοιπόν την περιοχή τι θα κάνει ο άνθρωπος με τον άλλο. Σε ποια βάση, με ποια όρια, με ποιο κίνητρο και με ποια προοπτική. Σαφώς <coughs> Και τι περιμένει, τι προσδοκία έχει από αυτή την κουβέντα. <laughs> Για να συνεχίσουμε, κο, κοπέλα μου, εσύ, τι θα έλεγες, Κάτι της χέρι. <coughs> Για το μοίρασμα. Για το μοίρασμα πριν, που λέτε. Πριν. Τώρα για αυτό που λέτε δεν ξέρω φαντάζομαι ότι η αυτή τη συζήτηση ή θα βγει κάτι και θα συνεχίσουν και να, χωρίς ο ένας ή άλλος ή θα το διαλύσουν αν δεν υπάρχει κάποια υποχώρηση και τις δυοδηλαδήες. Είναι πολύ σημαντικό κανείς να υποχωρεί αλλά ξέρει το λόγο που υποχωρεί. Να συμπληρώνει ο ένας στον άλλο και να προωθεί ο στον άλλο. Πώς συμπληρώνει και πως προωθεί συμπληρώνω σε τι δηλαδή τον βοηθώ στην εργασία μοιράζομαι τις δουλειές τον ξεκουράζω ή την ξεκουράζω έτσι δεν είναι και τον προωθώ σε ποια προοπτική τότε, είναι τότε να το πούμε διαφορετικά μία άλλη προσδοκία της σχέσεως είναι επικοινωνία το ένα είναι η χαρά το άλλο είναι η επικοινωνία θεωρητικά είναι σωστά πρακτικά όμως δεν είναι ικανοποιητική η θέση χαρά και επικοινωνία γιατί η επικοινωνία και η χαρά είναι ευρύτατες έννοιες που σηκώνουν πολύ κουβέντα. Τι είναι τελικά η επικοινωνία τι είναι χαρά ποιοι είναι η όρια αυτής της επικοινωνίας και της χαράς πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε εν τέλει, πίσω από αυτά τι κρύβεται. Είναι πολύ σημαντικό να το βρει ο καθένα προσωπικά <ΣΣ> Μπορεί να μένουν άνθρωπο να ζήσεις και να νιώθεις πληρότητα χωρίς να, έχεις επικυ... δηλαδή, χωρίς να ξέρεις γιατί την νιώθεις αυτή την πληρότητα. Να νιώθεις πληρότητα χωρίς να ξέρεις. Τότε θα μπάλλουν, είναι θετική ενέργειά του και με καλύπτει. <laughs> Όμως, αν, σε, αν καλύπτεται κανείς χωρίς να ξέρει, τότε του δίδεται μια ευλογία που Εκφράζεται και μεταφράζεται ω ένας άνθρωπος που με καλύπτει, μου δίνει χαρά και με γεμίζει, χωρίς να ξέρω το λόγο. Έτσι. <χει> διάθεση Υπάρχει διάθεση να επικοινωνήσω Υπάρχει διάθεση να επικοινωνήσει. Εντάξει, αυτό κατανοητό. Σε, με με, με ποιο είναι το περιεχόμενο τη επικοινωνία. Το περιεχόμενο τη επικοινωνία ποιο είναι. Ποιο είναι ο λόγος το περιεχόμενο και η προοπτική τη επικοινωνία. Θα μπούμε λίγο σε δύσκολα ερωτήματα. Έκανε μια ερώτηση. Εσεί δίνετε μια μεταφυσική διάσταση στι <publicly increasingly wrote> σχέσει αυτά που λέτε. Γιατί. Μέχρι ίbek... τώρα δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Ούτε ξέρουμε πού θα καταλήξει. Θα δούμε. Ρωτάω γιατί η προοπτική τη σχέση και λοιπά, ξέρουμε ότι μέσα στην εκκλησία είναι η θέωση. Αλλά έχω δει πολλά ζευγάρια χριστιανικά τα οποία αγρόν αγοράζουν, α πούμε, και άλλα κοσμικά κατά τη δική έννοια ορισμού, τα οποία έχουν πάρα πολύ καλή επικοινωνία και ο ένα με τον άλλο Μπορεί, ας πούμε, να δίνουν καμία με το βοηθάζουμε και Οπότε η προπτική και ο με στη σχέση, μπορεί να μην έχει, ας πούμε, σαν πρώτο, το, το πρώτο όπως, μάλλον, η του Πορμάτου. όπως θα δούμε πού θα πάει. να να υπάρχει Χριστός στη σχέση, θα είναι το κέντρο Υπάρχει ένα ερώτημα και αν ξεκινάει από εκεί, και τον δύο φυσικά. Λίγο παθαίνω αλλεργία <Ρίως> όταν ακούνε υπάρχει Χριστό στη σχέση και να οδηγεί στη σχέση <Ρίως> στη θέωση. <Ρίως> με ποια <πιένια>. έννοια! <Ρίως> να το μεταφράσουμε <Ρίως> τότε. <Ρίως> όταν λέμε υπάρχει Χριστό στη μέση, πρακτικά αυτό τι σημαίνει. Υπάρχει μυστερική ζωή, υπάρχει. Ε... Πρακτικά τι σημαίνει αυτό, Υπάρχει μυστερική ζωή. Πώ με αλλοιώνει αυτή η μυστερική ζωή. πρώτη βασιλεία του Θεού μέσα στη σχέση. Πώς μπορεί να αποκαλυφθεί η Βασιλεία των Ουρανών στη σχέση Πώς μπορεί να αποκαλυφθεί η Βασιλεία του Θεού στη σχέση Να υποχωρείς Θυσιάζεις το δικό σου θέλημα Απαγάπη προς τον άλλο Λοιπόν ε, για να μου απαντήσετε, ποιοι άνθρωποι ξεκινούν τη σχέση τους με αυτή την προοπτική να θυσιαστούν από αγάπη για τον άλλον. Εγώ ξέρω ότι οι περισσότεροι ψάχνουν την καλύτερη περίπτωση για να βολευτούν. Όταν ξεκινάει κανείς με την καλύτερη περίπτωση να βολευτεί, πώς ξαφνικά θα του η έφεση για θυσιαστικότητα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που λένε θέλουν να έχουμε Χριστό στην μέση θέλουν έναν άντρα με πτυχία και περιουσία και μια γυναίκα καλονή με πνευματικά χαρίσματα και με κάμποση περιουσία Πώς μπορεί κανείς συγκρόντως με αυτή τη διάθεση ξαφνικά να του βγει η θυσιαστικότητα η ε, Συμπίπτει, εννοείται, υπάρχει. Δεν το κατάλαβα το ρωτήμα. Η αγάπη, Σε αγαπώ. Εδώ όμω υπάρχουν δύο αγάπη. Η ανθρώπινη και η θεϊκή. Αυτοί οι δύο συμπίπτουν με τη σχέση. Σαν το ρωτάω και. Δηλαδή, ε, συμπίπτουν με τη σχέση. Πρέπει να υπάρχει η αγάπη που να ξεπερνά την ανθρώπινη γιατί χάρη του Θεού και να προβλέπει κανείς την αγάπη του νόμου όπως είναι η κοπέλα και να υπάρχει αυτή η βαθιά αγάπη τελικά, που τελικά κοντευίζει ο Χριστού θα ήταν πολύ όμορφο αυτό που λέτε να υπήρχε αυτή η αγάπη του Χριστού Συγγνώμη. Συγγνώμη. να υπήρχε αυτή γιατί τότε υπάρχει σπανιότατα συνεντάζεις ζευγάρι στην Εκκλησία να συνεννοούνται και σπανιότατα να επικοινωνούν θεωρούμε πως είναι ένα καλό καμουφλάζ της ψυχοπαθολογίας μας της εμπαθούς καταστάσεως και του έντονου ναρκισισμού μας σε μια σχέση να το ονομάζουμε θέωση ή αγάπη Χριστού αν απογυμνώσουμε την πραγματικότητά μας από αυτά τα ωραία πράγματα που πραγματικά αν δούμε μπορεί να είναι η λύση θα δούμε έναν ταλέπορο άνθρωπο. Που προσπαθεί να περισσώσει τον εαυτόν του. Πίσω πολλές φορές από την έννοια προσδοκώ την χαρά, προσδοκώ την επικοινωνία φαντάζεται κανείς βρίσκεται έναν άνθρωπο που πραγματικά θα του ξυπηρετήσει αυτές τις προσδοκίες. Σπανιότατο όμως συμβαίνει αυτό γιατί είναι αντικρουόμενες οι προσδοκίες τα ενδιαφέροντα, οι χαρακτήρε και ο τρόπο που μεγάλωσε κανεί. Τότε τι γίνεται... Όταν είναι αντικρουόμενες αυτές οι διαθέσεις και οι δυνατότητες, άλλο εννοεί κάποιο, χαρά, άλλο εννοεί κάποια άλλη. Αλλιώ φαντάζεται κανείς την επικοινωνία και συναντά τον σύντροφόν του και να λέει είναι το μόνο που δεν φανταζόμουν. Έχω όλη τη διάθεση εγώ για επικοινωνία, μόνο αυτός ή αυτή δεν το θέλει. Το είδε λέει και ο άλλος. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι υπερρφάντα από εκείνο να μιλήσει λέει τη χάρα αυτή. Κανεί που είναι εκτό εκκλησία, καμιά άποψη, <laughs> εγώ πιστεύω ότι πολλέ φορέ υπάρχουν σχέσει με τι οποίε δεν υπάρχει επικοινωνία, αλλά υπάρχουν και πολλέ Μία ερώτηση. Που... Εσεί ξέρετε πολλέ σχέσει που υπάρχουν επικοινωνία. <laughs> Άρα, το ερώτημα θα το λέγαμε, αλλιώ. Ναι, ο καθένα α πούμε νομίζω ότι ο άλλο συμφωνεί μαζί του. Συμφωνεί, α πούμε, ναι, θα κάνουμε αυτό και ικανοποιεί ε, το άλλο που θα το κάνουμε, αλλά στην πραγματικότητα ο άλλο μπορεί να δει και μια άλλη πράγματι. Πιστεύω ότι εκεί που κλείνεται η όλη υπόθεση είναι στο κατά πόσο ε, το διάστημα αυτό που κάποιοι άνθρωποι έχουν ζήσει μαζί. Ε, είναι αποφασισμένα ε, να κάνουν κάποιε θυσίε. Για κάποιον που υποτίθεται πλέον μετά από κάποιον χρονικό διάστημα, μπορεί να βρει και εσά σε κάτι για ε, ή κατά πόσο είναι αποφασισμένο να κρατήσουμε μια σχε... απόσταση. Γιατί πλέον από ένα σημείο και μετά, σε σχέση όταν υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ επιθυμίε και πολύ διαφορετικοί στόχοι, πλέον υπάρχουν και διαφορετική δρόμοι. Έχω την αίσθηση ότι όταν θέλουμε να, να ψάχνουμε να βρούμε ένα σύντροφο ή έναν που να βρίσκεται μαζί, ε, ζητάμε κάποιον ο οποίος θα μας ανοίξει ε, ένα δρόμο για να δίνουμε λύσεις στα ανθρώπινα ερωτηματικά. Δηλαδή δεν σαν ότι είναι ένα κλειδί και παίρνει σε μια πολιτική του σύμφαντος. Ε, αυτό δεν προϋποθέτει α, αυτομάτως να θυσιάσει να θυσιάζεται, και δεν προληποθέτει ε, ίσως και να έχει κοινά βιώματα απλά ο άλλος είναι ο καταλύτης για να αισθάνεσαι τον κόσμο με, με περισσότερους τρόπους Δηλαδή ξαφνικά βλέπεις τα αλλιώς, τον ουρανό αλλιώς, δίνεις λύσει. όταν βλέπεις οι τα τα βλέπεις πιάνω κάμια θέση που είπατε ότι κατανοήσω ότι ο άλλο είναι το κλειδί που σου λύνει στις καθημερινές mm. ανάγκες και τα καθημερινά ερωτήματα ζωής Σου δίνει απαντήσεις Σου δίνει απαντήσεις Απαντήσεις για, για ανθρώπινα ερωτηματικά. είναι δηλαδή ένα ταξίδι μαζί που σου παίρνεις διάφορες απαντήσεις που πριν δεν τις έβλετε Κοιοι απαντήσεις δηλαδή, πεςτε μου να καταλάβω μία έτσι μία θέση, τι απάντηση σε κάποια καθημερινή πράξη ε, Αν βάλουμε το... Με του ζευγαρκού του να τρώει να κοιμάται πως παρκάρει αυτό δεν, δεν θα θεωρώ θέσεις και καθημερινές αλλά ε... δεν, πια ε, δεν θα θεωρώ πως παρκάρει τι θα φάει κάθε μέρα Αν μιλάμε πάντως για... ο τρόπος που τρώει είναι πολύ σημαντικό <laughs> <laughs> και ο τρόπος που παρκάρει είναι πάρα πολύ σημαντικός <laughs> γιατί βγαίνει ένας χαρακτήρας μια νοτροπία μια στάση ζωής <laughs> σου ταιριάζει έτσι που να το βρίσκεις, ε, βρίσκεις στη ζωή τη θα συναρπαστική. Πολύ σημαντικό. Άρα, πια από σα κάτι πολύ σημαντικό που είπατε. Ότι θέλει, θεωρεί τον σύντροφο μία πρόκληση και μια ευκαιρία που ζει να γίνει συναρπαστική. Ε, να έχει ενδιαφέρει ζωή. Ναι, από το λυγενικό περιεχόμενο. Να αποκτήσει πώ ε, ένα ερωτικό ναι, ναι. Να υπάρχει μια έμπνευση. Να εμπνέει. Άρα μια προσδοκία που φαίνεται από αυτά που λέτε είναι να βγει η ζωή από την νοχελικότητα, από την ανορεξία, από την μελαγχολικότητα σε μια διάθεση δράσεως. Πάρα πολύ ομορφό. Τι είδε το ερώτημα. Αν κάνεις κάνει λάθος, επιλογή. Και, να, και συναντήσει έναν σύντροφο που είναι τελείως κοιμισμένος πως μπορεί να λειτουργήσει η θυσιαστικότητα και ο Χριστός τότε πως μπορεί να λειτουργήσει κανείς την επικοινωνία και την κοινωνία έχουμε τη μία αίσθηση που τοποθέτησε ότι προσδοκώ την χαρά προσδοκώ την επικοινωνία και εσείς προχωράτε παραπέρα και φαντάζεστε την επικοινωνία έναν άνθρωπο ο οποίος θα μου, κάνει, θα μου, θα μου ενεργοποίηση το είναι θα με δραστηριοποιήσει θα με εμπνεύσει που να έχω όρεξη για τη ζωή αν αυτό όμω δεν συμβαίνει ή μάλλον αν συνέβαινε στην αρχή και συνέχεια βλέπω ότι είναι ένας άνθρωπος ρουτίνας εν τέλει που δεν έχει όρεξη και βαριέται και κάθεται πέντε ώρες στην τηλεόραση τότε πως μπορεί να επιτευχθεί η επικοινωνία πως μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μου γίνει χαρά και πως να φτάσω στη θέωση με αυτόν τον άνθρωπο και πως να υπάρχει ο Χριστός ανάμεσά μας και πού είναι η Βασίλεια του Θεού σε αυτή τη σχέση Πρακτικά τώρα, επειδή προσπαθώ εγώ να το διώσω αυτό νομίζω ότι σκέφτομαι όταν βρίσκονται σε διαφωνία πως θα έκανα να μου φέρονται εμένα τη στιγμή εκείνη δαγκώρω τα χέρια μου και προσπαθώ να φταλώσω αυτό γιατί πως θα ήθελα να μην ξεχθούν εμένα μια ένα σύγκρια δεν και ο άνθρωπος θέλει τι θα ήθελα να κάνω θα τον αφήσω ένα και θα προσπαθήσω έτσι κάποια στιγμή να διαφερθεί και εκείνους για το τι ενδιαφέρομαι να αναρωθήσει γιατί μου το κάνει αυτό βεβαίω, είναι ένα προχωρημένο στάδιο σε μια σχέση γάμου που γνώρισα είδα δυσκολίες και έψαξε να βρω μια στάση που μου, δι... που μου εξασφαλίζει μια σωτρική ισορροπία και με βοηθάει να βρω τα πράγματα σε μια σειρά και έτσι πιστεύουμε όσο ότι κάτω στη σχέση αν αν προβληματίστοι ναι. να... ε, ε... θέτω και ένα άλλο ερώτημα πριν όμως παντρεμένιστε πριν παντρευτείτε είχατε αυτά υπόψη σας ε, ε, ε. τι στόχο είχατε τότε τι προσδοκίση είχατε τότε περάσου παρά με καλοποίηση το λοιπόν ναι, Να, να περάσετε όμορφα και πώ φανταζόσασταν τη σχέση. Ωραία. Ε, η Πήκοι πως, πώ τι λένε. Μέσα από 25 χρόνια αποτυχημένη σχέση. Από τη σχέση. Είχα φτάσει στο σημείο να λέω. Θα μάθω να το έγινε ο μου. Ότι πώς είναι δυνατόν μέσα από μια αρρωστημένη σχέση σε πολύ άσχημα δύο. Να μπορέσει ο άνθρωπος να φτάσει στη θέαση. Και κατά κάποιο τρόπο είχα πείσει για τον εαυτό ότι είναι αδύνατον μέσα από μια τόσο αρρωστημένη σχέση να φτάσει ο άνθρωπο στη θέαση. Άρρωστο, ναι. Τελειώσατε. Ο, ναι. ο, ο θερός μου δίνει την ευκαιρία να ξαναφτιά δεύτερη φορά ότι αυτό το η σχέση. <laughs> ναι. Ε, μιλήσαμε για μια αρρωστημένη σχέση, είπατε, η οποία δεν μπορούσε να προχωρήσει. Και είδατε κάποιες αιτίε. Στην δεύτερη φορά διαπιστώσατε ότι υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα, ξεκάθαρα που είναι μέσα σας Έτσι. Που είναι η ραθήμια Που εμποδίζει ο άνθρωπο να προχωρήσει. Πολύ ωραία Έχουμε λοιπόν τη ραθημίως ω πρόβλημα Το άλλο που είπατε είναι η θυσιαστικότητα Που λες, προσπαθείς να μπει στη θέση του άλλου και να καταλάβω άλλος τι επιθυμίες έχει Όχι μόνο τι επιθυμίες έχει Πώς σκέφτεται Πώς είναι η ψυχική του διάθεση εκείνη τη στιγμή Και προσπαθώ να προσαρμοστώ για να τον καταλάβω Έχουμε δύο προβλήματα τότε Το πρώτο πρόβλημα είναι υποχωρώ για ποιον λόγο υποχωρώ γιατί φοβούμε υποχωρώ για να μην τσακωθούμε και χαλάσει όλη η ιστορία υποχωρώ γιατί έτσι καλώς βαίνουμε εγώ όμως με αυτή την υποχώρηση παίρνω κάτι δηλαδή αναπτύσσομαι εξελίσσομαι ή όχι εδώ υπάρχει μια λέξη πολύ σημαντική, η επίγνωση. Υποχωρώ με επίγνωση ή όχι. Εδώ έχουμε τη βασιλεία του Θεού. Υποχωρώ γιατί δεν θέλω να διαλύσω την ενότητα. Θέλω την ενότητα, ενδιαφέρονται για τον άνθρωπο, ενδιαφέρονται. Η ενότητα είναι απλώ μια ισορροπιστική διαδικασία. Μην πούμε κάτι και ενοχληθεί. Είναι μια βαθιά σχέση είναι που έχει επίγνωση. Θέλω να διαλύσω το θέλω αυτό. Θέλω την πρώτη σχέση με τον άνθρωπο, για αυτό το κάνω. Το κάνω, αλλά αυτό το καταλαβαίνει. Η σύνδεση, ξέρετε, και η ενότητα δεν είναι εξωτερικό γεγονό του κάνω το θέλημα για να μην υπάρχει ένταση. Είναι μια βαθιά κατανόηση τη υπάρξεω του άλλου ανθρώπου. Είναι μια γνώση του είναι του. Γιατί τότε μπορεί να πεις στην παγίδα Εγώ κάνω τη χριστιανική πράξη Είμαι ο αυτός που κρατάει τη σχέση Δεν το βλέπεις πάντα σαν χριστιανική πράξη αυτό Να το πούμε αλλιώς Είμαι ο καλός Είμαι αυτός που προσπαθεί ιδιαίτερα Είμαι αυτός που σώζω τη σχέση Αλλά Το βλέπεις ότι αυτό το κάνεις Με κάποιο πότλο αποτέλεμα Να προβληματιστεί και ο άλλος Και να πει Μήπω είναι λάθος. μήπω κάτι πρέπει να δω και εγώ, κάτι και εγώ να διορθώσω. Ναι. Άρα, το κίνητρο εδώ ποιο είναι, Είναι ο άλλο, λέτε, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι η αγάπη για τον άλλο. Σα λέω ότι υπάρχει ένα κίνδυνο να μην είναι η αγάπη για τον άλλο, να είναι ο φόβο μα, να είναι η δυσκολία να διαχειριστούμε στην ουσία τη σχέση. Και τι λέω, αν αρνηθώ, όλο θα βγάλει ένα τέτοιο ή αυτό που δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Οπότε, επειδή δυνατό βρίσκω αυτή την εύκολη λύση. Είναι ευκολότερη <στολίες> η λύση αυτή από τον <στολίες> τομέα, Ανάλογα. <στολίες> Ανάλογα. είναι δυσκολότερη. Ανάλογα. <στολίες> Ανάλογα. Ανάλογα. <στολίες> Ανάλογα. Εάν όμω εγώ υποχωρώ, χωρί να εμπνέομαι και να τροφοδοτούμε από κάτι που με δυναμώνει, τότε θα υπάρξει ενότητα με στη σχέση, αλλά εγώ θα έχω αρρωστήσει μετά από πολλά χρόνια. Θα έχει κλονιστεί το νευρικό μου σύστημα. Πρέπει να υπάρχει μια άλλη δυναμική μέσα μου που να με τροφοδοτεί ούτως ώστε να μην πάσχω μετά με τα νευρολογικά μου. Και αυτό είναι η επίγνωση της αγάπης που αυτό έχει δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο το ψυχολογικό είναι πρέπει να βρω τους τρόπους που παρά την ιδιοτροπία του συντρόφου μου εξακολουθεί να μου είναι αγαπητός και ελκυστικός πρέπει να ενθαρρύνω μέσα στη συνείδησή μου τα θετικά του στοιχεία ούτως ώστε να μην θεωρήσω ότι ε, εντάξει τον κακομύρη που έμπλεξε ας κάνω μια επομονή, να είμαστε μαζί να δω ότι αυτήν η αδυναμία του και πάρα πολλά άλλα θετικά στοιχεία Πρέπει λοιπόν να ενεργοποιήσω μέσα μου τα θετικά του στοιχεία Παρένθεση, αυτό είναι χριστιανική άσκηση Εδώ είναι ο Χριστός Εδώ είναι η άρνηση της κατακρίσεως Άμεσα και προσωπικά και εκεί που μου κοστίζει Δηλαδή εδώ είναι μια θεοπρεπή συμπεριφορά Που αρνούμε την βρονιά και προσπαθώ να δω το καλό του άλλου Αυτό είναι άσκηση αυτό είναι δυνατότητα ορειμότητα Ξέρετε ο διάβολος Βγάζει στην επιφάνεια όλα τα στραβά του κόσμου Ο Θεός Προσπαθεί να βγάλει Και από το άσχημο όμορφο για να δώσει ελπίδα Άρα αυτή η κυρίσσή μου Να πλησιάσω Τον όλο χρειάζεται επίγνωση Που κυρίζεται σε δύο επίπεδα Το ένα είναι, επίπεδο, είναι ψυχολογικό Να στηρίξω στη συνείδησή μου Την εικόνα του συντρόφου μου να την ενισχύσω, να δώσω θετικά πράγματα και το δεύτερο είναι το πνευματικό να προσκομίσω το σύντροφο μου και τη σχέση μας ιστον των Χριστό και να έχω προσωπική σχέση με τον Θεό που θα μου δώσει την χάρη ούτως ώστε η υποχωρητικότητά μου να μην είναι μια πόθηση των επιθυμιών μου αλλά μια μεταμόρφωση της θελήσεώς μου να μην είναι ένα μπλοκάρισμα, μία πόθηση ένα πάτημα, τσαλαπάτημα του εαυτού αλλά μία μεταμόρφωση της θελήσεώς μου, μέσα στην αγάπη του Θεού οπότε μέσα στην, στο γέμισμα της υπάρξεώς μου μέσα σε αυτή την αναφορά του Χριστού υπάρχει η χάρις, οι προϋποθέσεις δηλαδή να μην είναι μια σπαστική ενέργεια καταπίεσης, να πνίξω τις επιθυμίες μου να δώσω σαν άλλο κάτι αλλά να έχει τα στοιχεία της έκχυσης της ελευθερίας, της αρχοντιάς αυτό σημαίνει επίγνωση, όταν λοιπόν εγώ έχω μια πρόκληση και απλώς πιέζω τον εαυτό μου να μην εξωτερικεύσει θέλησή μου για να υπάρχει ο διχασμός, αυτό είναι αρρώστια αν όμω πιέσω τον εαυτό μου με την προσδοκία να βρω τον λόγο που πρέπει να γίνομαι έτσι τέτοιος δεν αποκτήσω επίγνωση αυτό είναι αφορμή πνευματικής εξέλιξης και ανάπτυξης του ανθρώπου είναι μία διαδικασία θεώσεως αυτή είναι μία διαδικασία εκλέπτυνσης του είναι του ανθρώπου είναι μία διαδικασία εσωτερική ευγένεια η ευγένεια δεν είναι μια χοντροκοπιά χαρακτήρως. Είναι μια εκλέπτηση του εσωτερικού μας αισθητηρίου να αντιλαμβανόμαστε τι είναι ευλογία για μα και για τον άλλο. Τι είναι ευλογία για τη σχέση. Αυτό στην ουσία είναι ερωτική έμπνευση. Να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει εσωτερικά τόσο λεπτός που να αντιλαμβάνεται τι είναι ευλογία για τον άλλον, τι είναι θεραπεία για τον άλλον. Αυτό όμως προϋποθέτει εσωτερική ανάπτυξη προσωπική. Αν όμως όλα αυτά τα πράγματα, όλη αυτή η διαδικασία δεν γίνει και απλώς ζούμε σε μία αναοριστία έννοια επικοινωνία, χαρά, Χριστός, Βασιλεία των Ούρανων, Θέωση, δεν λέει τίποτα. Πρέπει να ερμηνευθεί αυτό πρακτικά στη ζωή μας πως καταδεικνύεται. Λέει ο Κύριος μας θανάτο θάνατον πατή Ο θάνατος που είναι απουσία σχέσεως νικάται με το θάνατο του ιδίου θελήματος. Όμως με επίγνωση αλλά ο άνθρωπος όμως δεν ξεκινάμε αυτή την προσδοκία της ζωής του Δεν φαντάζεται ποτέ τον ερωτάτε ως θανατικό. Το φαντάζεται ως απόλαυση ως ικανοποίηση Έχει διαφόρους στόχους μέσα του Όταν λοιπόν θα ομιλήσουμε για μια έμπνευση ζωής Τι είδου έμπνευση περιμένουμε Περιμένουμε μια έμπνευση σε ποια προοπτική με ποια κατευθύνση Τη συναισθηματική κατοχύρωση ποτέ δεν είναι σίγουρη Τη συναισθηματική ασφάλεια ποτέ δεν είναι εξασφαλισμένη Την επιτυχία των παιδιών μου σπανίως τα παιδιά με τις επιτυχίες των τους γονείς την περιουσία έρχεται η αρρώστια, οι αρρώστιε που την κάνουν να μην χαιρόμαστε. Έρχεται εν τέλει ο θάνατος και τα διαλύει και διαπιστώνεις ότι όλη αυτή η έμπνευση δεν έχει συνέχεια. Και λες τώρα αξίζει τον κόπο έμπνευση σημαίνει να δω τα δέντρα διαφορετικά να δω την ζωή και τη θάλασσα διαφορετική να δω το σπίτι μου πιο φωτεινό να δω τους ανθρώπους πιο χαρούμενους γιατί γιατί το κριτήριο που μετρά τα πράγματα είναι ευχαριστημένο αλλά όμω και αυτή η ευχαρίστηση του κριτηρίου νικάτε για το θανάτου τι γίνεται τότε έχουμε λοιπόν δύο ειδών εμπνεύσει. έχουμε την εμπνεύση που έχει να κάνει σε αυτό το επίπεδο το ψυχολογικό που δεν είναι απλώς χρήσιμη είναι απαραίτητη Είναι πολύ χρήσιμο να ξέρει τα όρια τη ανθρώπινη χαρά ο άνθρωπο για να αναζητήσει την πραγματική χαρά. Όσο άνθρωπο δεν είναι ευχαριστημένο, γίνεται κουμπλεξικό και νομίζει πω η οδύνη του είναι που δεν έζησε τούτο, που δεν έζησε το άλλο. Εζήστε να δει ότι αυτή δεν είναι η οδύνη σου. Τι περισσότερε φορέ όλη μα η υπαρξιακή ανησυχία ή η μελαγχολία που πηγάζει από αυτή την ανησυχία ή η μελαγχολία που πηγάζει από τον χαρακτήρα μας ή από αυτά που ζήσαμε ψάχνουν την ανησυχια η η μελαγχολια που πηγαζει απο το χαρακτηρα μας η απο αυτα που ζησαμε ψαχνουν την λυτρωση του σε μια ερωτική έμπνευση αλλά η ερωτική έμπνευση δεν μπορεί να εκπληρωσει όλη αυτή την ανάγκη του ανθρώπου Τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος πριν ξεκινήσει την ζωή του έχει μια τεράστια προσδοκία που η προσδοκία αυτή στο βάθος έχει ως επιθυμία προσδοκία να καλύψει όλη την ανάγκη της υπάρξεός μας δηλαδή ο φόβος του θανάτου που μας κάνει ανίσχυρους όταν κυρίως είναι νέος ο άνθρωπος έρχεται και τον καλύπτει θεοποιώντας την ερωτική σχέση και απολυτοποιώντας την πίσω από την ανάγκη του ανθρώπου Πολλέ φορέ για έντονη ερωτική πράξη κρύβεται η επιθυμία του να αποσιωπήσει πίσω από αυτό το εκρηκτικό, ειδονιστικό συνέστημα το φόβο του θανάτου. Τι περισσότερε φορέ, όσο πιο ερωτικό είναι ο άνθρωπο, είναι ίσω και πιο δηλό και πιο φοβητσιάρεις έναντι του πόνου είναι η αναλλαγή του πόνου με ηδονή ε, τότε τι γίνεται ακυρώνεται η ερωτική πράξη που μας χάρισε ο Θεός η ερωτική πράξη είναι διπλή ευλογία γιατί αφενός είναι το δόλωμα που θέτει ο Θεός στην φύση μας για να μην είμαι μόνοι και να πλησιάζουμε τον άλλον άνθρωπο αλλά είναι και ευλογία γιατί αν δούμε σοβαρά μέσα από αυτήν την σχέση και πράξη αποκαλύπτεται όλη η πραγματική εσωτερική μας δομή πως θα τοποθετημένοι, τι θεωρούμε αξίες όσο άνθρωπος επενδύει μέχρι τα γερατιά του σε μια επαναλεπτικότητα ερωτικής ζωής κρύβεται η αχρίστευση τη ουσίας της υπάρξεώς του που είναι αναζήτηση της αλήθειας εν τέλει, ο έρωτας είναι έμπνευση αναζήτησης αυτής της αλήθειας που νικά των θάνατων το όπλο σε μια σχέση είναι η θυσιαστικότητα που είπαμε η θεαστησιαστικότητα και ως προοπτική τη νίκη του θανάτου να βρούμε τον τρόπο που νικέται ο θάνατος θανάτο θάνατο πατήσας. δεν είναι μια υποχωρητικότητα άνευ λόγου που κάνει τον άνθρωπο νευρωτικό με πολλά ψυχολογικά προθυμένα, αλλά η υποχωρητικότητα είναι ένας πνευματικός λόγος έκφρασης τη αγάπης που μας μαρτυρεί τον τρόπο που το προσερινώ γίνεται αιώνιο που η αγάπη δεν καταργείται με τον θάνατο η ερωτική συνάφεια είναι ο τρόπος που μου αποκαλύπτεται η όλη πραγματικότητα αυτό στην ζωή μας πράκτικα τι σημαίνει τις περισσότερες φορές η προσδοκία μια σχέση είναι να έχω έναν άνθρωπο που θα ασχολείται μαζί μου αυτά που υπόδεικα στην αρχή είναι τα ιδανικά ή πραγματικό είναι θέλω ένα άνθρωπο να έχω κοντά μου γιατί μπορώ μόνος ο φόβος της μοναξιάς είναι κίνητρο άλλο κίνητρο είναι η ανασφάλεια πως θα βγάλω τη ζωή μου μόνος μου, μόνη μου Θέλω έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει καλύτερο σπίτι Καλύτερο αυτοκίνητο Καλύτερο πρόσωπο στην κοινωνία Θα έχω και ένα λόγο υπόσταση στην κοινωνία Σήμερα ιδίω η γυναίκα Που δεν έχει σύντροφο Θεωρείται Ίσως οι ίδιες το θεωρούν Δεν ξέρω κιόλας Θεωρούν υποβαθυμισμένοι τις σχέσεις Δεν έχουν όνομα μέσα στην κοινωνία Όταν περάσουν και τα χρόνια Οπότε μια σχέση με εξασφαλίζει Κοινωνική. Συναισθηματική, βιολογική εξασφάλιση Ένα Δεύτερο Έχω έναν άνθρωπο σημαίνει, που ασχολείται μαζί μου Αλλά άμα μου καταλάβεις ότι και αυτός το ίδιο θέλει Κι ένα κάνει παράπονα στον άλλο Και δεν μπορούν να συνονιζούν μεταξύ του Και αν αντικροώνουν οι προσδοκίες Τι γίνεται Πώς μπορεί αυτό να μεταφραστεί Πώς να βρει μια διέξοδο σε αυτό το πλαίσιο Κάθε άνθρωπος λοιπόν έχει φανταστεί με στη συνείδησή του πως θέλει τον ιδανικό σύντροφο. Ξεκάθαρα πράγματα. Τις περισσότερες φορές το πλαίσιο είναι εξωτερικό. Έχει να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση. Έχει να κάνει με τον χαρακτήρα. Πόσο δραστήριος, εθιής, συναισθηματικός είναι. Είναι αυτά τα ψυχικά χαρίσματα. Πάρα πολύ καλά Αλλά δεν υπάρχει Μια βαθιά προσδοκία Πνευματικής εξέλιξης Δεν μπορεί να προχωρήσει σχέση Όταν λέμε πνευματική εξέλιξη Δεν σημαίνει ένα άνθρωπος να έχει μυστηριακή ζωή Απλώς Ή απλώς να λέγει Ό,τι θέλει τον Χριστό Αλλά να βρίσκει αυτούς τους λόγους Με τους οποίους μπορεί να στηριχθεί Και να αναστηθεί σχέση υπόθηκε για παράδειγμα προηγουμένως η έννοια του να κάνω το θέλημα του άλλου για να τον ευχαριστήσω για να εξακολουθεί να υπάρχει ενότητα ένας λόγος λοιπόν σχέση είναι, είναι ο λόγος ενότητας αλλά ενότητα στο όνομα τίνος τι είδου ενότητα ενότητα σάρκας ενότητα ψυχής συναισθημάτων, σκέψεων, λόγων ή κάτι παραπάνω μια καθολική ενότητα με το άλλο πρόσωπο τι σημαίνει πραγματική προσωπική ενότητα είναι η κοινωνία και η συμμετοχή στο λόγο υπάρξεως του καθενός τι σημαίνει λόγος ύπαρξης είναι αυτή η στάση ζωής που επιλέγουμε να ζήσουμε τι στάση ζωής έχουμε ποιο είναι ο λόγος ζωής μας Εάν ο άνθρωπος δεν το έχει βρει αυτό Δεν είναι τίμος ακόμα για σχέση Δεν μπορεί να κάνει σχέση Πρέπει να ενεργοποιήσουμε να βρούμε πηγόντως ποιο είναι ο λόγος ζωής μας Που μας ορίζει Ο κάθε άνθρωπος χαρακτηρίζεται Από την εφάνισή του Από τα συναισθήματά του Από τις σκέψεις του τα λόγια του Αλλά όλα αυτά Μαρτυρούν μια στάση ζωή, ένα λόγο ζωή. Αυτό είναι το όνομα του κάθε ανθρώπου. Με αυτόν τον τρόπο επικοινωνούμε, με αυτόν τον τρόπο ενημερωμένοι, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπάρξει πραγματική ενότητα και συννόηση. Αν οι άνθρωποι δεν συνεννοούνται, δεν είναι απλώ γιατί έχουν διαφορετικόν τρόπο που μεγαλώσανε, αλλά κυρίω γιατί δεν έχουν μια κοινή συνισταμένη να συνεχίσουν λόγω υπάρξεω. Δεν είναι ξεκάθαρο ο λόγο ύπαρξη του καθενό για να υπάρχει συνεννόηση. Δεν έχουν μια κοινή αναφορά. Δεν αναφέρονται σε, μια, σε έναν κοινό λόγο που είναι σημείο επαφή και συνεννόηση. Άλλε αξίε ζωή έχει ο ένα, άλλε αξίε έχει ο άλλο. Πού θα βρουν τη συνισταμένη, στο κρεβάτι, στο φαγητό, στο παρκάρισμα, στα δέντρα, στη θάλασσα. Όλα αυτά εμπνέονται από το λόγο ύπαρξή μα. Χαρακτηρίζονται όλε οι ενέργειες μας από αυτόν τον λόγο Αν αυτός ο λόγος δεν βρεθεί δεν αναστηθεί Δεν μπορεί ο άνθρωπος να προχωρήσει Και ο λόγος ζωής μας είναι ο λόγος αναζήτησης αλήθειας Όσο πιο βαθιά μελετά ο άνθρωπος τον εαυτόν του Έχει περισσότερες δυνατότητες ποιοτικότερες σχέσεις Βαθύτερες σχέσεις Βλέπει ότι έχω άνθρωπο Ξέρετε αυτό που φαίνεται να είναι όχι και τόσο πνευματικό που να θέλω μια σχέση να έχω άνθρωπο καθόλου φυσιολογικό μπορεί βέβαια να εκτρέπεται σε υπερβολές διαρκώς να ασχολείται ο άνθρωπος μαζί μας αλλιώς στενοχωρούμεθα και απαιτούμε να ασχολείται διαρκώς ο άνθρωπος μαζί μας ικανοποιώντα και εκτρέφοντας και ταΐζοντας τον αρκησισμό μας αλλά στην βάση του είναι κάτι σωστό είναι υγιές η κοινωνία με το πρόσωπο του άλλου για την εικόνα του Θεού. Γιατί κόλαση είναι η κοινωνισία. Μοναξία είναι αυτό που λέμε άνθρωπον ουκέχο. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή παντρεύτηκες έχεις άνθρωπο. Άνθρωπον έχεις όταν αρχίζεις στο βαθμό που αποκαλύπτεται η ουσία του άλλου ανθρώπου αλλά για να αποκαλυφθεί η ουσία μας πρέπει πρώτα να την αναγνώσουμε, να τη γνωρίσουμε, να την αυξήσουμε, να την ενεργοποιήσουμε. Το μεγάλο μας πρόβλημα, η μεγάλη μας αμαρτία που υπόθηκε πριν είναι η ραθυμία. Τεμπελιάζομαι, δεν ενεργοποιούμε την πραγματικότητά μας, την έχουμε θαμμένη μέσα στην ακινησία, μέσα στην αδράνεια. Δεν έχουμε αναστήσει την αξία που μας έδωσε ο Θεός και χάσαμε το βάθος και έχασε και το βάθος της και την ποιότητα και η σχέση και αυτή η ενοχή μας ότι δεν δουλέψαμε τον εαυτό μας όπως πρέπει να βρει το πραγματικό του βάθος την πραγματική του αξία αυτή που μας χάρισε ο Θεός αυτή η ενοχή μας Προβάλλεται, ξέρετε με το πώ να την κατηγορώ τον άλλον, πω δεν είναι αυτό που περίμενα, πω δεν είναι αυτό που αξίζω, πω δεν είναι αυτό που θα με ικανοποιούσε. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι αυτός με αυτός αυτό που πρέπει να είναι για να μην ικανοποιεί. Α είναι αυτό που πρέπει. Στο βαθμό λοιπόν που τον εαυτό μα στο να βαθμό αυτό θα, γνωρίσει, θα μας γνωρίσει και ο άλλος θα γνωρίσουμε και τον άλλο και θα είναι γνωστή η σχέση μας θα έχει όνομα και θα έχουμε άνθρωπο δεν θα ζούμε την κόλαση του μοναχικού έρωτα που δεν μπορεί κανείς να συνοηθεί με κανένα και θεωρεί κανεί πως το πρόβλημα είναι εξωτερικό Συνήθειες, τα ενδιαφέροντα, η ψυχρότητα, η θερμότητα, τα γούστα στο κρεβάτι και χίλια δυο άλλα πράγματα. Κάτι άλλο είναι το πρόβλημα. Όλα αυτά εμπνέονται στο βαθμό που ο άνθρωπος είναι πεπαιδευμένο προσωπικά. Η πιο ανώριμη πράξη είναι να κατηγορώ τον άλλο για την προσωπική μου κατάντια. Γιατί είναι η πιο ανορμία πράξη, Γιατί μου ακυρώνει, με εμποδίζει να δω τον εαυτό μου και να δουλέψω πάνω στον εαυτό μου. Αν εγώ πραγματικά βελτιωθώ, θα δώσω και στον άλλο ζευγάρι να βελτιωθεί. Ο άλλο που μπορεί να είναι η πρόκλησή μου και η μεγαλύτερη πρόκληση να είναι ο άνθρωπο που ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα έβρισκα, ποτέ δεν ονειρευόμουν. Αυτό μπορεί να γίνει η δυνατότητα προσωπική τριβή. Δουλειά με τον εαυτό μου. Θα επιλέξω να αποσιοποιήσω την πραγματικότητα Να τη θάψω Θα βρω πολλούς έναν τρόπο Διπλωματικά να αφαιρθώ Και να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα Ένα παράδειγμα Πολλοί άντρες κατηγορούν τους να είναι κρινιάρε Και ίσως δεν πέφτουν έξω Λοιπόν σύζυγε Πώς αντιμετωπίζεις την κρίνια Με διπλωματία Ε τότε δεν αγαπάς Είσαι ένα απαταιώνας και πρώτα του αυτού σου και της σχέσεως γιατί διπλωματία δηλαδή τι να γίνει καταφερτζής να βρεις τον τρόπο πως να ισορροπήσει τα πράγματα και να εισιχάσουν τα πράγματα ω ένα σημείο αυτό είναι χρήσιμο και κατανοητό στο βαθμό που δεν φέρει ένταση τέτοια που δεν μπορεί να συνεννοηθώ. όμως αυτή η διπλωματία οφείλει να έχει αγάπη που σημαίνει να μην φτάσει στο σημείο εκείνο που κρύβει την πραγματικότητα του άλλου και του λες ψέματα από αυτό το οποίο βλέπεις αλλά πρέπει εν καιρό και με προσευχή να μπει σε μια διεργασία αποκαλύψεως αυτό το που βλέπεις για να μπορέσει να υπάρξει θεραπεία πρέπει να ανακαλύψεις όχι απλώς τα κουμπιά του άλλου για να τον ησυχάζεις να του δίνεις το ναρκωτικό του το χαπάκι του για να ηρεμεί αλλά πρέπει να βρεις και τον τρόπο που άλλωση, και τον λόγο που άλλος είναι κρινιάρης. που μπορεί να είναι μια προσωπική αναπηρία δική του αλλά μπορεί να είναι και λάθο η συμπεριφορά δική σου αυτή όμως η εργασία έχει να κάνει με την αγάπη του Χριστού εάν το κάνεις μόνο ως μια δική σου προϋπόθεση ως μια δική σου ενέργεια για να είσαι εντάξει στη σχέση θα εχμαλωτιστείς στην την κόλαση της αυτοδικαίωσης και στην ψυχολογική κόλαση του ανθρώπου που έχει αδικηθεί στη ζωή αν όμω όλη αυτή η διεργασία γίνει με κοινή αναφοράνηση των Χριστών γίνει αυτή η διεργασία με τροφοδότηση των Χριστών, από τον οποίο θα ζητήσεις ένα συγκεκριμένο λόγο να σου μαρτυρήσει εδώ τι συμβαίνει και τι κάνουμε, δεν μπορεί ο άνθρωπο να κάνει τίποτα. Δηλαδή, έχω ένα ζήτημα. Είμαι σε απορία. Δεν τα βρίσκω τον σύντροφό μου. Το βλέπω να πάσχει. Πρέπει να βρω τι συμβαίνει. Υποπτεύουμε τι γίνεται. Πώ θα τον πλησιάσω. Τι πρέπει να κάνω. Και είναι σωστή συμπεριφορά. Να του τα στα ίσια για να το βοηθήσω, θεραπεύσω. Να το τα πω στα ίσια γιατί δεν αντέχω άλλο. Εδώ πρέπει να ρωτήσω τον Χριστό να μου πει. Να μελετήσω τον εαυτό μου και να βρω τον πνευματικό λόγον λόγο εκείνον τον οποίο θα μου δώσει τις προϋποθέσεις να μίζω την κόλαση της αυτοδικαίωσης και την έβρωση του αδικημένου ανθρώπου που ταλαιπωρήθηκε στην ζωή. Θα σα πω ένα παράδειγμα. Τον καιρό αυτό, πριν τι εκλογέ, ζούσα έναν πειρασμό. Τον πειρασμό τη αποστροφή προ όλου του πολιτικού. Και ρίχνα μέσα μου κατάκριση. Και να είχα μολόταφα, τι έριχνα. Τρόπο του λέγει. Λοιπόν, και κάποια στιγμή νιώσα, δεν νιώσα και καλά. Περνούσαν οι άνθρωποι που με χαιρετούσαν και εγώ με το ζόρι δεν το χέρι μου λέει Δεν είσαι άνθρωπο που δεν αξίζει να του μιλά. Αυτό τώρα είναι μια πρόκληση, έτσι δεν είναι. Μπορεί να το μελετήσει ψυχολογικά και να πει: Επειδή μου, έχω και τα δικιά μου. Έτσι, με τη φαντασία μου. Μπορεί να το μελετήσει με διαφόρου λόγου και να πει: Μα αν το κάνουμε έτσι, θα κάνω μάθανο αυτοί και αυτοί είναι πατεώνες και να ξαναλέ χίλια δύο πράγματα. Υπάρχει όμω και ένα άλλο τρόπο. Βλέπει: εντάξει, μπορεί να κάνει χίλια δύο πράγματα, να βγει σε μια διακασύνη, να μιλά στο στον λε τον άλλο να αφήρει. Δίθεν να υπερασπιστεί την δικαιοσύνη. Να υπερασπιστεί τον προστάτη τη κοινωνία και λε: μπράβου υπάρχει ο Τριανταφυλόπουλο! Μπράβο, υπάρχει κι άλλο κι και τα λέει και τα κάνει και τα φτιάξει και τα ράνει. Αλλά βλέπει ένα στίξιμο: Έχει από όλα αυτά και από τον Τριανταφυλόπουλο και από τον αντί -τριανταφυλλόπουλο. και από τον Δεξίο και από τον Αριστερό. Και λες, Κάποιο πρόβλημα υπάρχει μέσα μου. Πρέπει να το βρω. Υπάρχει μήπω κάποια πνευματική αδράνεια. Τι συμβαίνει Η πνευματική αδράνεια Έχει να κάνει Με το γεγονός ότι Έπαψα Να βλέπω Τον οποιοδήποτε πολιτικό νοσικόνα Θεού Έπαψα Να τον βλέπω Ως έναν άνθρωπο Που υπόκειται στην κοινή μοίρα Στον κοινό αγώνα Στον κοινό προβληματισμό είμεθα της ιδίας φύσεως έχουμε την ίδια προοπτική τον ίδιο πειρασμό τον ίδιο αγώνα την ίδιο, μπροστά μας τον ίδιο παράδοση και την ίδια ανκόλαση και άρα δεν είναι ένα άνθρωπος περιορισμένων χρονικών δυνατότητών, είναι και αυτός ένας αιώνιος άνθρωπος που άρεσε προσέγγισή μου δεν θα είναι για να δώσει δυνατότητε. Να το αποκαλύψω τα έσχη του μέσα στην προσωπική του χρόνου Αλλά η προοπτική μου είναι πως θα βάλω στην καρδιά μου και γι' αυτόν μου προϋποθέσεις σε ονείο σωτηρίας Πως θα το κάνω όταν δεν το κάνω για τον εαυτό μου Ήταν δική μου αδράνεια, προσωπική Έπαψα να βλέπω τον εαυτό μου σηκώνα Θεού. Δεν τον έτρεφα με την προσευχή και τον έβλεπα με τα σαρκικά μάτια αυτή λοιπόν είναι η προϋπόθεση να βρουν λόγο πνευματικό που με ελευθερώνει. Αυτό λοιπόν αμέσως δίνει μια άλλη αίσθηση ελευθερίας. Και βλέπεις ότι υπάρχει μια οικουμένη που είναι σε μια ενότητα. Και η ενότητα, λοιπόν δεν είναι ένα ψυχολογικό γεγονό που το κατόρθωσα. Ένα γεγονό που επισυμβαίνει μέσα στην καρδία μου από τη στιγμή που μέσα στην προσευχή μου χρηστοποιώ τους πάντες. Και είναι προποθέσει χρηστοποίηση των καθένα και των μεγαλύτερων εγκληματίων. Και πολύ περισσότερο τον σύντροφό μου. Αυτή είναι η αναζήτηση του λόγου. Αυτή είναι η αναζήτηση του λόγου που δεν είναι κρίνη, η γυναίκα μου. Πίσω από αυτή την κρίνη βρίσκεται ένα Χριστό που δεν τον έχω δει. Δεν είναι αδιάφορο ο σύντροφό μου. Δεν είναι τεμπέλης Δεν είναι αχρίο. Πίσω από αυτόν τον αχρίο υπάρχει ένα Χριστό που πρέπει να τον ανακαλύψουμε πριν να τον βρούμε. Και αυτή είναι η διάσταση προσευχή. Γι' αυτό δεν υπάρχει πιο ερωτική πράξη από την προσευχή. Γιατί μετέχει στον έρωτα του Θεού, μετέχει στον λόγο του Θεού που είναι αποκαλυπτικό. Αυτό ο λόγο για να βρούμε όμω είναι ευθύνη του καθενό προσωπικά. Δεν θα πω να γονατήσω για να πω γιατί είναι τόσο κρυνιάρα η γυναίκα μου, κάνει την καλύτερη θέα μου γιατί δεν αντέχω. Είναι καταθλιπτική, δεν μπορώ να τη βλέπω έτσι, φτιάξτε να. Δόξω, δώσ' μου το λόγο να ή αντίστροφα με τον άντρα. Αλλά θα βρουν έναν λόγο που σύμβουν όλα αυτά τα πράγματα. ένα λόγο που είναι θεραπευτικός. Ε, που η θεραπεία είναι ένα λόγο που με προάγει στο σώμα του Χριστού.